Ο πιο σπουδαίος ο του χθεσινού ελληνικού ήταν ο βαγγελής καψής. Αυτό ναι. ναι. Αν κάποιο ήταν σπουδαίος ήταν ο Παντελή Καψή. Σωστά, με την. Τις... Που δεν έχει ιδέα για το κολλόχυρο που βάζει η κυβέρνηση και η Τρόικα στα μέσα ενημέρωση. Σιγά, που θα ξέρα. Δεν περνάει από το μυαλό του. Και το πιο okay. κωμικό που είπε ήταν ότι όσο ήταν διευθυντή στα νέα και όσα χρόνια δημοσιογραφεί ο Παντελή Καψή, δεν του είχε πει ποτέ κανεί τι να γράψει, τι να μην γράψει. Ακριβώ. Ο 10 χρόνια διευθυντή των νέων. Μάλιστα. Ακριβώ. Από εκεί έχεις... μήπω. Πού τα λένε. Αποστολή, πε εκεί στον Παλούρδο ότι ήταν πολύ επίοικη εχθέ με την κολόγρια που φοροδιέφευγε. Και λίγα τη έκανε. Ξέρει κάτι. Έλα. Και έπρεπε να τις ρίξει και μερικέ ψηλέ για αυτά που σίγουρα έχει ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, αυτό έχει δίκιο. Αλλά και χάρη σε κάτι τέτοιε κολόγριε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό λέω. Το έπρεπε να ριβάνει κάτω. κάτω και να κάθεται. <laughs> Πάνω τη. Ήταν από τα πιο ωραία σου πάντω. Να σε καλά. Και μου λε, τι θέλει τώρα γράφει καλά μου, Τι να αλλάξει τα Χορταβέλα, είναι στον ίδιο σταθμό. Α, ναι. Τέλο πάντων, μου λες τώρα, εγώ γιατί έγινα ταξιτζή και παίρνω 538 ευρώ σύνταξη. Ξέρεις γιατί. Ναι. Μόνο γιατί με αγάπησε. Εσύ. Α. Εγώ γιατί κατάλαβα ότι δεν ο... Δεν έπιασε ίδιος ψεριχός, λίγο κουλτούρα μέσα σου δεν σε αγγίζει <laughs> τίποτα. Έλα λέγε. Εγώ γιατί έχω καταλάβει ότι ο Νίκος Δήμουνιλήφιος είναι γλειώδης χαμένο. και καθόταν και τον εκθίαζε τώρα. Ο Θήμιος, ε. Εγώ γιατί το έχω καταλάβει ε, Εντάξει, απλά είναι ένα θέμα. Τώρα έχει λίγο χαμηλό κριτήριο σε αυτά. Τι να κάνεις. Τον έβγαλε ο Ραφαηλίδης, δύο Και Τον εκδίαζε μάλιστα και λέω είναι καλά παρα λίγο δηλαδή να σπάσει την όραση. Λέω δε π***ι. Κι ο Ραφαιλίδης καλά έλεγε για τον Νικό μου. Ναι. Ήταν που δεν θα έχει εκδηλωθεί ακόμα ο Νικός Δήμου. Τι λέει. Εγώ γιατί το κατάλαβα. Δεν μου λέτε. Μπορεί να μου το δώσει να το κάνω. Εγώ έχω βγάλει μία μισή τάξη γυμνασίου σε 5 χρόνια. Αλήθεια θα σου Δεν ήξερα να πάω σχολείο με ποιά είναι η Αυτό σημαίνει. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει ότι την έχει μάθει απ' έξω και αναγκάτω. Τι επόμενε. Αλλά διάβαζα βέβαια λογοτεχνία από δώδεκα χρονών. Εγώ λοιπόν με μία μισή τάξη γυμνασίου κατάλαβα ότι είναι μαρκασί. Αποδεικνύεται τώρα ότι είναι μαρκασί. Κάθε το καλαμόκι και αυτό τον το Ραφαλίδη. Ο καλαμόκι πού τον εκτιμώ. Πώ λέει ότι είναι σπουδαίο ρε Σε παρακαλώ. Ναι ναι Έχουν απεργία αύριο για αδεδοί Ποια αδερφή αδε... καλέ για αδεδοί έχει απεργία Α για αδεδοί συγγνώμη Ευτυχώς που έβγαλε ήλιο ρε μαλαίκα, Και δεν θα την αναβάλουνε πάλι Η μαλαί... Α, για κοι μου το πήγαινε. Πού θα στο πάω, ρε Αποστολή, με τα μπουρδέλα. Καλά, σε κατάλαβα, εγώ. Πού θα στο πάω, ρε Αποστολή, άρα μου αγόρι μου εσύ. Το κορυφαίο σε αυτά, ξέρει ποιο είναι. Ποιο. Που οι εργαζόμενοι λένε αύριο έχει απεργία. Έχει. Φά, Από τον ο... Θεό, ξαφνικά. Ο Θεό αύριο έκανε τη μέρα απεργία. Απεργία. Όχι, έχουμε, εμεί δεν έχουμε απεργία. Έχει απεργία. Ο... Υπάρχει μια απεργία αύριο με... θα καθόμαστε και θα κάνουμε τα ψώνια μα. Όταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. βγάλει ένα λάθος αποτέλεσμα, υπάρχει καμία επιτροπή ιδιοντολογίας να τους αφαιρεί την άδεια? Όχι. Όχι. Γι' αυτό βγάζουμε αλασχίες. Αποστόλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γίνε καλά. Καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... Ε... Α, πού με παίρνεις, δίπλα Έλα. Στο δίπλα δωμάτιο είσαι, από πού με παίρνει, το ακούω καμπάνα. συγγνώμη. Λοιπόν, σταματήστε να βάζεις δάδωνη. Μιλάμε τον μισό σε κάθε δήλωση που κάνει, τον μισό και περισσότερο, μου να ξεράσω. Τότε καλά κάνουμε και βάζουμε, θα συνεχίσουμε. Καλά κάντε. Μπορούμε να κάνουμε μία πλάκα στον Άδωνη Τι θες Λοιπόν ε, μην τον βάλετε για μία εβδομάδα Αυτό δεν είναι πλάκα Δεν παίζουνε με αυτά Θε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος Ναι απλά. Δεν είναι πλάκα αυτό ε, Και επίσης Δεν μπορεί ναι. να παίζει έτσι με την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου Ναι ναι είναι άνθρωπος Πάνω okay. απ' όλα. Με το μη Έλα γεια γεια Όχι έχεις περίμενε Τηλώσει, Τελειώσαμε Έλα. Έλα, πώς δεν την κάνεις. Έλα, καλά. Εγώ όταν πηγαίνω προς τον πύργο και διαμέσου τριπόλεως και ήθελα να σου πω για χτε το βράδυ, εσύ. Είδε την Μισέλα Μακοπούλου. Δεν την είδα, κόλισε με τον Χατζη Νικολάου. Έπρεπε να τη δει. Την είχα το γράψει παιδιό. σε βίντεο, γιατί το ευχαριστεί με καλύτερα έτσι. Την <συσορίζει> <Να, συσορίζει> άρα, θέλω να βλέπω μετά σε βίντεο, να πατάω post μπρος πίσω. Ωχη, ήταν και ψαριανός εκεί. Ναι, εντάξει, ο φροντίζει πάντα να υπάρχει κάτι να σου γυρνάει στο <συσ μάχη. Έλα όμορφα άντρα μου. τι γίνεται. Έλα καλά. Πώς βράβεις έτσι παλιά αυτός ο πυρκάζων, ο σήμερα ρε σή. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα, δεν ξέρετε τι έβλεπα χθες τον BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο, για το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελα να μα κάνει ο Τσίπρα! Λοιπόν, πε να ότι εμεί οι πληβεί τον κόλμα δεν τον χαραρίζουμε για τον κολόκαρτο. Τον μπλένουμε και τον σκουπίζουμε με πετσέτα γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κολόχαρτο. Έτσι πε να το παγλαμά. Και άλλα θα ξεσηκωθούμε για ένα κολόκαρτο. Θα ξεσηκωθούμε για να πάρουμε τα κεφάλια του. Έτσι θα το. να τα αφήσει να ακουστεί. Τι κοπριέ να πούμε. Πάντω δοκίμασε και τον πιντέ ή το κλείσμα. Ε, αυτό. Το κλείσμα όχι αδερφέ. Αλλά ο πιντέ είναι καλό πράγμα. Το πιντέ κατ' το μόνο σου το κλείσμα θα το κάνουν άλλοι. Ο αστ Αν δεν σα ρωτήσω άμα το θε, θα το φας. Εκεί που κάθεσαι, ουπ, ξαφνικά γουρλωτά μάτια. Γεια σα, Ρεφίλε. Γι' αυτό εδώ πέρα το Νάδονη Ρεφίλε. Καθόταν λέει και έβλεπε από όλο αυτό το συνοθήλευμα στη, στη Βενεζουέλα, το μάτι του έκατσε το κολόκαρτο, Ρεφίλε. Αλλά όταν ένα άνθρωπο έχει στο κεφάλι του σκάτα, τι άλλο θα έχει το. Το πολιτικό του επιχείρημα είναι το κολόχαρτο. Να σου πω, τι θες. Μπράβο σου, προσπαθεί να απογαλακτιστεί από τον Θήμιο. Γιατί? Τα είπε πριν 902 που της παπαρίγα Τάδες ε, ε μου άρεσε βέβαια, το γανί... <Κι> το το Κουκουέ, που οι σοβιετική μαζί... και σε <Κι> επειδή <Κι> δεν κάναν κομμουνισμο πιέ, ο πλανήτης σε πίσω Αυτό το <Κι> Και μας γανάνε η Νικοδύνη, η τώρα Είσαι και λίγο ατζέντα Χρυσή Αυγή το νου σου με τα πόδια. Λοιπόν, λέω να δείτε ένα πρόβλημα που θέλει και νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλο ο άτομα για να μου το λύσει. Μικρο του συγνώση. Όχι, εντάξει, από εκεί είμαστε, τι? αλλά είμαστε στη μέση. Μελάτο. Όχι, όχι. Τι φίλο Ειλέρα, παίζει, άκου το πρωί, σηκώνομαι το πρωί. Ό, oh, κατάλαβα. Αλλά σκόρνε ο μονοσίδε κόντιν κανένα άλλο. Oh, Τόπια σα. Κάτι να σου πω, έχω πρόβλημα σου λέω μεγάλο. Έχει το πουλιάσε. Όχι. Ετί. Δεν πιάνει τίποτα άλλο. Εδώ. Τι άλλο να πιάσει, παιδί μου. Σπίτιμα. δεν δε... πιάνει κατά τι, τι, άλλο να πιάσει, δεν πιάν τίποτα άλλο. Δεν πιάνει πιάνει μόνο σκάιδε. Το πουλήσουν.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 Κρεμάζω να, εσύ... να σκεφτώ σε ποια τρύπα βάζει την κεραία. είστε διάλογο, ανώμαλη πρωινιάτικα. Τι <laughs> μα <laughs> σου πω γιατί τον είχε και παρέα, εσύ. Δεν <laughs> πιστεύω να έχει συνδέσει και την τηλεόραση και έχει τύπο DJ απάνω <laughs> σου. Όχι. <laughs> Όχι. Όχι, μόνο το ραδιόφωνο. Δόξα το Θεώ. Λοιπόν. Και... Οι μπαταρίες που μπαίνουνε. Μόνο Skype πιάνει ρε γα... το κερατό μου και αναγκάζομαι το για να ακούσω ε, παιδί... τον ε, και... αυτά που ακούς, για το... είναι. Yeah. Αυτά είναι αστείωτε περί διαπλοκή των μουσουλμών. Μαλλίε, παιδί μου. Δεν ξέρουν οι δημοσιογράφοι που ζουν μέσα και τα ζουνε. Ξέρει ε, ο Πατελή ο Καψή. Ναι, ναι. Εδώ είναι δυνατόν τώρα να πάει αυτούμε, ο Ευάγγελο Βενιζέλο να πάει στον ιδιοκτήτη τη εφημερίδα και να πει ότι θα δημοσιεύσει τη δισέλιδη απάντησε δική μου χωρί δικαίωμα ανταπάντηση από τον δημοσιογράφο. Αλλιώ θα την κλείσω την εφημερίδα. Καλά, ε, αυτό το πιστεύω παιδε. να έχει γίνει. Αποκλείεται. Ναι, δηλαδή ναι. κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει γίνει και σε κάποιο κανάλι. Δεν θέλω να ακούω τέτοια.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 Αυτό είναι καλό το είπε αυτή. Μπα δεν νομίζω. Έτσι η κοδεύτερη που είναι οι περισσότεροι, είναι η ανίκο με τη βύση. Έφιε ποια δύσει. Τι είναι χειρότερο από τα δύο, δεν ξέρω. Ποια είναι για καλό το είπε, ή α, αυτό που ήταν τώρα, φαίνεται, όπω είναι, όπω χειρίζουν του φασίστευση. Καλό καλό να... το λέω. Είναι να το λέει για καλό. Είναι να το λέει για καλό. Όπω χειρίζονται στο θερμοκράτε στη Συρία όπου έχουμε καταστρέψει το μισό πλαίδη, για καλό του λε τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μη τι χάσουμε αυτή την έτσι. Ε, γεια σα! Ο κύριο Αποστόλη! Καλημέρα σα! Παίρνω δύο μέρε και δεν μπορώ να φτιάξω εμπάσχη περιπτώσει. Αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι εκείνο το βιβλίο που δίνατε του Κόσμου λένε Χάρη, όχι Διονύσει Χαρικάτη, το εγχειρίδιο τη Βλαχία, επειδή το δεν το πήρα, το ξέχασα. Εκείνη την ημεθέρα να το πάρω, πώ θα το πάρω! Μισό, γιατί καταλαβαίνω ότι σα αφορά, μισό. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Yeah. Ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή σωληνοφρένια τηλεοπτική. Ευχαριστήθηκα που πλάκομαι στην κολόγρια στο ξύλο. Γιατί καλέ, για δεν έχετε, μάνες δεν έχετε, δεν τρέπεστε. Ευχαριστήθηκα που πλάκομαι στην κολόγρια στο ξύλο για τη γνωστά, για αυτό που ψήφισε. Σκατόβρες και κολόγια ρε όλοι. Yeah. Αποστολή καλησπέρα. Γεια. Yeah. Άκου τι έχω φτιάξει, άκου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 Μια κουβέντα μόνο. Θέλω να πω συγχαρητήρια που έχετε στο δυναμικό σα το Σταύρο το Λιγερό. Έχει οξύτατο πνεύμα, είναι φοβερό και το καταλαβαίνει και όταν μιλάει, πολλοί πάνε να τον διακόψουν. Επίση, μπράβο για χθε και για τον κοντογιώργη που ήταν εκεί, είναι και αυτό αξιέπαινος Και ήταν σούπερ εκπομπή Εχτες Μέχρι στις 3 ώρα το βράδυ αλλά χάρηκα πολύ γιατί όλοι είπαν σωστά πράγματα και ωραία. <είχαμε> Ακούω το... Παπαδόπουλο το πρωί τώρα που λείπει ο Τράγκε. Έχουν ένα φάμα. Γεια σα. Ο Βολούδο. Πώ πώ. Ο Βολούδο. Όπα, μίλα καλύτερα. Πώ πώ. Στα Αργεντρικά ο Βολούδο. Ποιο Βολούδο, αυτό που διαφημίζει ο Γιώργο ο, ο Κλουνή. Όχι, όχι, Βολούδο. Αυτό ο καφέ που προηγεί είναι εγκόμενα. Αρχικία Α... πίνει εγκόμενα. Όχι, όχι. Πίνει, αρχί... Αρχί... Από τον Τζόρτζο Κλούνη να τα πιει στο φιτζανάκι όχι, όχι. και φωνάζει μέσα ότι είναι ο Κλούνη Όχι, λοιπόν, κι άκου να σου πω, το βολούδο σημείωσε το. Το, το σημειώνω, καλέ, το χρησιμοποιώ. Είναι ο Δεν είχε γεύση, επειδή το έχω δοκιμάσει καφέ, τα γεύση δεν την είχε. Δεν ξέρω, ίσω επειδή κουλουράκι πριν. Θα το δοκιμάσω, άνευ. Ναι, γεια σα. το περιοδικό Ωραία. Θα να ένα για το ραδιόφωνο. Να την ευχή μου, να έχετε. Έλα δευθυντά καλή μέρα τι έγινε Έλα καλά Στο ποτάμι θα βάλει και το κανό γεωργαγής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 Είσαι πολύ μακριά να σε κερδούσα μια σόδα για την Τούμπα, φίλε. Δεν πειράζει. Από πού με παίρνει. Από τη Θεσσαλονίκη, αγόρι μου. Α. Από Κυριακή, είσαι πολύ μακριά να σε έφερα μια σόδα. Καλά, εντάξει. Έμα πλακώνει του παίκτε στο ξύλο, ξέρω και εγώ να κερδίζω. Ωραία, αγόρι μου, τα λέω δεξιά. Μην μιλήσω τώρα, έλα, εντάξει. Έλα, ό,τι. Στον πειθαρχικό ο κάκο, δεν ξέρω αν τα άμαθε, γιατί μα ακύρωσε 5 γκολ Πού δεν μπήκανε, αλλά τέλο πάντων θα μπορούσε να έχει εγκρίνει, να μπουν, να έχει επικυρώσει 5 γκολ. Από